Να, να πούμε μόνο ένα κατακλήτη. Σε όλα μας τα προϊόντα πάνω γράφουμε ε, χωρίς χημικά, χωρίς πιστοποίηση. Αποθέσει δεν δηλαδή, χρησιμοποιούμε χημικά γιατί σεβόμαστε, αγαπάμε, θέλουμε καθαρές σχέσεις και επειδή δηλαδή θέλουμε καθαρές σχέσεις με όλους, δεν δηλαδή, θυμόμαστε κανένα κατασταλτικό μηχανισμό να μπει από πάνω μας και προσπατάει